πω ότι είμαι περήφανος ως πολιτικός προϊστάμενος αστυνομίας γιατί οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται στι επάλξεις καθημερινά στη επάλξεις του αγώνα για ασφάλεια και του αγώνα για να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής και ότι κοντά του είναι το κράτος με αποτελεσματικό τρόπο <σταλείς> Μα όλα ισχύουνε, αυτά που έχει πει παλιότερα Ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδη, αυτούνου είναι η φωνή, με αφορμή το τραγικό, τη δολοφονία τη κοπέλα τη Κυριακή έξω, ακριβώ έξω από το αστυνομικό τμήμα στου Αγίου Ανάργυρου. Και θυμηθήκαμε αυτά τα λόγια του Υπουργού, γιατί όλε οι λέξει στη σειρά ανερούνται από το γεγονό, διαψεύδονται από το γεγονό και αποδεικνύονται για άλλη μια φορά. Ένα Υπουργό, που έχει και την πολιτική ευθύνη Βγαίνει και λέει ε, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και δεν, αυτό δεν αποδεικνύεται από ένα γεγονό. Αποδεικνύεται κατά καιρού από διάφορα γεγονότα. Έρχεται και το τωρινό που είναι ιδιαίτερο τραγικό. Και αποδεικνύει όλο αυτό. Ο Μιχάλη Χρυσοκοϊδή χθε το βράδυ εμφανίστηκε στην, ε, Γιώργου, στο δελτίο του Γιώργου Κουβαρά στην ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν είπε κάτι που μα θύμισε έναν άλλον υπουργό που μα έχει απασχολήσει πρόσφατα. Ο αγγελέας έχει ζητήσει όλο το υλικό να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και να διορθώσουμε ό,τι πρέπει. Γιατί αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε εγώ πρωτίστως ως πολιτικός της αστυνομίας είναι να διασφαλίσουμε... Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Είναι να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τους πολίτες, προστατεύουμε τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, τις οικογένειές τους. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Counter. No valempana comprar para olvidarse en el de pan comprar es un placer excepcional y haciomía zainapantu comprar como me gusta de mierda me ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Το είδαμε πως συνέβη στα τέμπη και βγαίνει χτες ο Χρυσοχοίδης και λέει αυτό. Ακριβώς. Έβαλε κι άλλα. Αλλά είπε ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πολιτών. Είμαστε πάσχουμε από πολύ διασφαλισμό και πολύ διασφάλιση γενικότερα της ασφάλειάς μας. Όλοι ασχολούνται με το να είναι ασφαλεί οι Έλληνε πολίτες Και εδώ ε, είναι το πρωτότυπο του πράγματος μέσα στην τραγικότητα του γεγονότος ότι πήγε στο αστυνομικό τμήμα η κοπέλα και εκεί τη είπα να πάρει το 100. Είναι μέσα στο αστυνομικό τμήμα και τους λέει κινδυναίου φαντάζομαι σε κάποιον πανικό θα ήταν και η απάντηση επίσημη ήταν να πάρει στο 100 για να έρθει. Εκεί τώρα χάνεται τι ακριβώς έχει συμβεί γιατί οι μόνε μαρτυρίε μέσα από το τμήμα είναι από τους αστυνομικούς. Για όσα έγιναν έξω υπάρχουν μαρτυρίε. Έμενε από το λεωφορείο και την ώρα και είδαμε το σκηνικό όλο. Δηλαδή και μια σχόλαγα, ερχόμενη στο λεωφορείο, συστάσει. Παρκάρει τη μηχανή του, μίλαγε η κοπέλα με την άμεσο τράση και μέσα σε γρήγορους ρυθμούς πάει και την καρφώνει πίσω στην πλάτη. Μόνο αυτό είδαμε, και το μαχαίρι και την κάρφωσα. Εκεί υπάρχει ένας αστυνομικός, πλούρος. Θα μπορούσε να πεταχτεί κάτι ακόμα. εγώ δεν θα τα μπορούσα, δηλαδή, εγώ δεν θα κανένα χρόνο να βγει. Εκείνη την ώρα που κοπέλα την κοπέλα, Που μιλούσε με την άμεσο δράση. Με εκεί, την άμεσο είτε. δράση που μιλούσε, έτσι; με την έτσι. άμεσο δράση. Ακριβώς. Μιλούσε με το κέντρο με την άμεσο Ακριβώς. δράση. Ο σκοπό είναι στα πόσα μέτρα απόσταση από εκεί που είναι η γυναίκα. Δύο μέτρα, δύο μέτρα, τρία δύο μέτρα. Και όταν πήγαινε τραματιστή, πήγε ένα τραματιστήριο φωνιά, μετά βγήκε. Και καλά το πετρέψε μαχέρη, όταν έγινε τι έγινε. Εντάξει ακούσατε να λέει το κορίτσι αυτό στην άμεση δράση γιατί σας ήταν τόσο κοντά που ακούγουν. Έκανε, έκανε έκλειση για βοήθεια, έκανε για βοήθεια. Τι έλεγε κινηνέυο. Κινδυνεύω, λέει, θα παρακολουθεί ο πρώην σύντροφό μου να με σκοτώσει. Μέχρι να προλάβει να τελειώσει η συνομιλία με το, με το κέντρο τη αστυνομία, την κάρβω είναι από πίσω. Άλλε φορέ έχει πάντα μπροστά από το αστυνομικό τμήμα πολλά περιπολικά και δία. Εκθέ δεν υπήρχε τίποτα. Η δία σου κληροφώνει συνέχεια. Είμαστε σε μια κεντρική περιοχή. Δεν ήμασταν παγκοσμμένοι. Δεν μιλάμε για ένα στενό τώρα που ήταν το αστυνομικό. Μιλάμε για το πιο κεντρικό Δεν είναι παγκοσμμένο το τμήμα. Πόλης. Είναι κεντρικό, κεντρικό τμήμα. Αλλά... Δηλαδή πιο κεντρικό δεν γίνεται. Κεντρικό, όπω λέει ο άνθρωπο, αυτόπτη μάρτυρα, είδε εκεί όσα είδε και τα καταθέτει σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Παπαδάκη τη Αναστάσιοπούλου. Κεντρικό τμήμα είναι όμω σε μια λαϊκή γειτονιά, Αγία Νάργυρη, στην οποία λαϊκή γειτονιά οι άνθρωποι, σύμφωνα με δηλώσει, θα ακούσουμε τώρα, είναι πολύ χαρούμενοι και χειροκροτάνε και χαιρετάνε. Στι λαϊκές γειτονιέ που είχαν χρόνια να δουν οι άνθρωποι αστυνομικού και πηγαίνω εγώ προσωπικά πολλέ φορέ και άνθρωποι απλοί. Άνθρωποι απλοί εκεί, λαϊκοί, φτωχοί άνθρωποι μου λένε επιτέλου. Επιτέλου βλέπουμε κράτο. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμο. Περνούν οι και χειροκροτάει ο κόσμο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον εφαρμόστηκαν όλα αυτά για τα οποία είναι εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί. Είναι εκπαιδευμένοι κύριε Χρυσοχοήδη όλοι οι αστυνομικοί ή αυτή η εκπαίδευση ακόμα δεν έχει φτάσει ναι. μέχρι το τελευταίο τμήμα. Ε, ε, έχουμε πάνω από 17.000 αστυνομικούς που εκπαιδεύτηκαν σε αυτό τους Αγίους Αναργύρους είναι ο 17.001 δεν είναι κάποιος από τους 17.000 όπως λέει που εκπαιδεύτηκαν σε αυτό στις λαϊκές γειτονιές χειροκροτάει ο κόσμος παλιές δηλώσεις του Χρυσοχοίδη αλλά επειδή είναι ο διαχρονικός υπουργός προστασίας του πολίτη ισχύουν όλα, έχει επιτελέσει έργο κάθε φορά που έρχεται ακυρώνει το προηγούμενο επιτελεί καινούριο έργο Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Στέλνει εδώ μήνυμα ένα ακροατή, μέσα στην ακρότητά του έχει ένα ενδιαφέρον να διαβαστεί. Πες το, μου λέει να το ακούσουν οι γυναίκε. Αν είστε γυναίκα και νιώθετε ότι κινδυνεύετε από τον άντρα σα, όταν μιλήσετε με την αστυνομία, πείτε ότι σα κυνηγά μετανάστη. Για να είστε σίγουροι ότι θα έρθει η αστυνομία, θα σα δώσει περιπολικό και θα του βαρέσουν και χωρί ερωτήσει. Λέει ο Νίκο εδώ, μέσα στην τραγικότητα του θέματο. Νομίζω, ναι, μια ίδρυγκα κάπω θα λειτουργήσει και θα κάνουν τα. Δεοντα. Όταν υπάρχει σοβαρό θέμα στην επικαιρότητα η κυβέρνηση για να φύγει από τη δύσκολη θέση ποιον βγάζει μπροστά για να πει αυτά που περίπου αναμένουμε να πει Απαντώ στο ερώτημα του κυρίου Οικονόμου και του κυρίου Παυλόπουλου Είναι η πορεία στον τομέα της ασφάλειας προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο ε, Δεν φαίνεται τα στατιστικά τα οποία επικαλύσουν Ότι αν αυτό στο χθεσινό τραγικό περιστατικό θα βγάλουμε σμπέρμα προς το χειρότερο Στην πραγματικότητα όμως αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία και λόγω όσων που ανέφερα προς το καλύτερο Σε ευχαριστώ Παναγίου Η αστυνομία θα είναι παντού mi bieda consiste na fórę la letra del coche, pagol la potra de comunidad la la πραγματικότητα, όμω να δούμε τα στατιστικά στοιχεία και λόγω όσων ανέφερα το Έτσι λοιπόν, έρχεται εδώ να μα πει ότι πάνε προ το καλύτερο τα πράγματα. Μπορεί να είχαμε ένα γεγονό, χθε, το προσπερνάει αυτό, γενικώ πάνε προ το καλύτερο. Πώ αποδεικνύεται τώρα ότι πάνε προ το καλύτερο, είναι ένα ωραίο θέμα να το ψάξει κανεί. Δεν έχει σημασία ξέρει ο άνθω Γειριάδηση, ότι κανεί δεν θα ψάξει από αυτού που ακούνε το καλύτερο. Σημασία έχει αυτοί που θέλουν να ψωνήσουν άδειο, θα ψωνίσουν αυτό ακριβώ ότι πάνε προ το καλύτερο τα πράγματα και ένα γεγονό, με περιστατικό όπω το έλεγαν και παλιά, αμαυρώνει την πολύ καλή. Εικόνα μέσα σε όλα αυτά, γιατί θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν διάφορα. Πληροφορούμαστε λοιπόν, και σα διαβάζω από το νιουζί όπως πώ το έχει γράψει, ότι ο Φρουρό που ήταν ε, έξω στο Κουβούκλιο, στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, είναι καταδικασμένο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο αστυνομικός ε, Το όνομα του 48χρονου αστυνομικού λέει: ε, μπλέχτηκε σε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με πλαστογραφίε και για διευκόλυνση εξόδου ολοδοπών από τη χώρα μαζί με άλλα άτομα. Ο αστυνομικό Πρωτόδικα καταδικάστηκε. Για τον αστυνομικό μιλάμε, που φύλαγε το τμήμα. Καταδικάστηκε μπήκε φυλακή. Ο αστυνομικό. Το αρχηγείο τη αστυνομία τον έβαλε σε διετή, διετή διαθεσιμότητα. Ο 48χρονο προσέφηκε στο εφετείο, ωστόσο το 2021 ο εισαγγελέα διέταξε τη φυλάκησή του. Μεταφέρθηκε στι φυλακέ Λάρισα, φυλακίστηκε για 12 μήνε. Το 2023 με βούλευμα αποφυλακίστηκε. Αστυνομικό ήταν. Ε? Καθαρό μητρό δηλαδή. Στη συνέχεια έκανε ενστάσει τα πειθαρχικά με το χαρτί τη αποφυλάκηση και επέστρεψε στην αστυνομία. Ο φάκελό τη παρέμενε ανοιχτό, ώσπου πριν από μερικέ ημέρε καταδικάστηκε τελεσίδικα από τον Άριο Πάγο και τώρα έχει ξαναξεκινήσει η διαδικασία τη απόταξη, οριστικά αυτή τη φορά. Μέχρι τότε δουλεύει και φύλαγε προχθέ το τμήμα. Το κλού. Σύμφωνα με τη δικηγόρου του, όπω το γράφει το νιούζιτ, ο 48χρονο αρχιφύλακα είχε βγει από τη φυλακή με περιοριστικού όρου και έδινε το παρών κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα του Ηλίου, δίπλα, όπου εκεί ήταν η μόνιμη κατοικία του. Δηλαδή, αστυνομικός που φιλούσε το αστυνομικό τμήμα να Αναργύρων, έπρεπε να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα Ηλίου, δίπλα, ότι είναι εδώ και δεν θα φύγει από τη χώρα, γιατί έχει καταδικαστεί κτλ. Όλο αυτό, μαζί με όλα όσο γνωρίζουμε για αυτόν τον τόπο, για αυτή την κυβέρνηση, συμπυκνώνεται ως εξή. Είμαστε ένα πραγματικό μπου Πάμε και όπου βγει, αυτό ακριβώ τίποτα άλλο. Εδώ λοιπόν το πάμε και που βγει, ισχύει και αυτό που άδονη, αυτό και αν ισχύει, διαχρονικό, αλλά το πάμε και όπου βγει από το παλικάρι που ήταν στο, στο τρένο, στο έγκλημα των τεμπών, είχε δώσει την περίφημη κατάκα, είναι. Το τιμόνι έτσι ακριβώς ο δικός χάρτης της χώρας. Πάμε και όπου βγει με όλο αυτό το παλαβό γύρω από αυτήν την τραγική έτσι κι αλλιώς υπόθεση. Ένα άλλο επιχείρημα εκτός από το να πει κάποιος όπως ο Άδων Γεωργιάδης που βγήκε το πρωί να πει ότι πάνε καλά όλα αλλά ένα μεμονωμένο περιστατικό δεν μπορεί να μαυρώσει το πόσα καλά πάνε. Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι συμβαίνουν παντού αυτά. Τέτοια δολοφονίε, εγκλήματα και κυρίω η κοινωνία μα. Είναι πολύ άγρια και δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε έγκλημα. Ένα. Όλο αυτό με συγχωρείτε, μετά από πέντε χρόνια θητείας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Αγγίζει τα όρια τη αποτυχία, του φιάσκου. Παιδιά, παιδιά, παιδιά. Ένα. ένα. Κοινωνία χωρί έγκλημα δεν υπάρχει. Χθε στη Φιλανδία σκοτώθηκαν δύο παιδάκια σε ένα σχολείο. Στη Φιλανδία, ναι, την δε, πιο το ασφαλή το... χώρα του κόσμου. Ναι. Δεν υπάρχει ε, κοινωνία χωρίς έγκλημα. Αν έρχεται να μου δείξετε μία, πείτε μου ποια είναι αυτή. Εδώ δεν Παιδιά, παιδιά, παιδιά. Κοινωνία χωρίς έγκλημα δεν υπάρχει. Χθες... <σοί> <σοί> <σοί> Στη Φιλανδία σκοτώθηκαν δύο παιδάκια σε ένα σχολείο. Στη Φιλανδία, <Σελίου> την πιο ασφαλή χώρα <Σελίου> του κόσμου. <Σελίου> να ευχαριστήσουμε θεμάτι... θερμά, θερμά την κυβέρνηση, γιατί ενώ η Φιλανδία χτες προχθές δηλαδή είχε δύο νεκρούς, εμείς είχαμε έναν. Ευχαριστούμε, χρωστάμε ένα νεκρό, είναι η αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε να ισοφαρίσουμε, θα κάνουμε τα πάντα. Κάνει εδώ συγκρίσεις με το τι γίνεται στις άλλες χώρες, δεν έχει καν μία δηλαδή σε πόσες χώρες έχει μπει άνθρωπος μέσα, ζητάει βοήθεια, γυναίκα, γυναίκα, και αναφέρει τον σύντροφό τη που την κυνηγά και της λένε πάρε το 100, ο φρουρός απ' έξω να έχει καταδικαστεί, να έχει φυλακιστεί και να φυλάει ποιος το τμήμα και να μην κάνει τίποτα όταν βλέπει κάποιον να μαχερώνει μία... Κοπέλα, σε ποια άλλη χώρα πώς μπορεί αυτό να συγκριθεί, με ποια κατάσταση, παντού στον πλανήτη, στην πιο κοσμική, τεταρτοκοσμική ή δεν ξέρω εγώ πιο εγκληματική χώρα του πλανήτη. Πού αλλού γίνονται αυτά. παρόλα αυτά κάνει τη σύγκριση με τη Φιλανδία, ρίχνει και το γενικό ότι δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς έγκλημα και τι έχει μείνει, έχει μείνει ο επιτυχημένο υπουργό Προστασία του Πολίτη. Ξέρετε, εγώ πάντα βλέπω μπροστά και πάντα προσπαθώ να βλέπω το μέλλον. Έχω περάσει και από άλλα και έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου. Μπράβο! Προσέφερα στους κυβερνήσεις και στη χώρα πολύ σημαντικά πράγματα. Μπράβο! Και πραγματικά αισθάνομαι ότι κάθε φορά που πάω κάπου, δίνω όλο μου τον εαυτό. Μπράβο! Αφοσιώνομαι με πίστη και επεποίθηση ότι η αποστολή μου θα εκτελεστεί. Μπράβο! Έχω περάσει και από άλλα υπουργεία και έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου. Το άλογο πιο λογικό από όλα τα υπόλοιπα. Έχει κάνει σπουδαίο έργο. Είναι ο Μιχάλη Εδώ λοιπόν με απόλυτη Πριν λίγο καιρό τα είπα αυτά. Εκεί που καθόταν προχτέ ο Καρβέλας Τα είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη στην Νίκη Λιμπεράκη. Ένα βράδυ πριν κανένα μήνα πότε ήταν. Και μα ενημέρωσε, μας πληροφόρησε ότι έχει περάσει από πολλά υπουργεία αλλά έχει κάνει σπουδαίο έργο. Νιώθει κατά τη γνώμη του, κατά τη γνώμη όλων μα. Όλοι νομίζω, συμφωνούμε ότι έχει κάνει σπουδαίο έργο, ένα τρίτο επιχείρημα πέρα από τη Φιλανδία, δηλαδή τη σύγκριση με μια άλλη χώρα που γίνονται και εκεί, πέρα από τις γενικότητες ότι κάθε κοινωνία έχει έγκλημα, ε, ένα τρίτο επιχείρημα, ε, δεν είναι ακριβώς επιχείρημα, είναι τακτική, είναι να προστατεύσουμε τον Πρωθυπουργό σε κάτι τέτοιο, οπότε τον ξεχωρίζουμε, τον ξεκόβουμε από το γεγονός, τον βγάζουμε από το κάδρο που λέμε, για να φανεί ότι όλοι οι άλλοι φταίνε, Συνήθω φταίνει η αστυνομική, δεν θα φταίει ούτε καν ο υπουργό. Αλλά όμω η μανία από την πρώτη ώρα είναι να βγάλουμε εκτό τον Πρωθυπουργό, Κυρίως τον Κυριακό Μητσοτάκη, τα τελευταία πέντε χρόνια με όλα αυτά τα πάρα πολλά και πολλά τραγικά και πολύ τραγικά που γίνονται. Αυτή την ε, ε, ανάγκη υπηρέτησε σήμερα το πρωί ο δικηγόρο ο κ. Μαντούβαλο. Εγώ, σαν Πέτρο Μαντούβαλο, γνωρίζοντα, ω μάλλον Πέτρο γνωρίζοντα, πιστεύω ότι Και ο νέος αρχηγός αστυνομίας, και η φυσική ηγεσία, αλλά και τον υπουργό τον οποίο εμπιστεύουν πολύ για την εμπειρία του, για την ευαισθησία του. Αλλά στο τέλος τέλος για την κυβέρνηση είναι, παιδιά. Δεν γίνεται να βασάνιζεται εκείνος ο πρωθυπουργός να κάνει χίλια πράγματα και να είναι από την άλλη στιγμή και να του χαλάει μια στιγμή μια δολοφονία στο νομικό τμήμα. <Τι> να βασανίζεται ο Πρωθυπουργός να κάνει χίλια πράγματα και να είναι από την μια στιγμή και να του χαλάει μια στιγμή μια δολοφονία μέσα στο νομικό τμήμα Η κοπέλα τι ήθελε να πάει εκεί. Χάλασε την. Αυτή τη στιγμή χάλασε όλο την ωραία εικόνα που είχαμε. Δεν μπορούσε να πάει παραπέρα. Ήταν ανάγκη να πάει στο τμήμα και να τη σκοτώσει ο άλλο, να τη μαχαιρώσει απ' έξω ακριβώ και πήγε να ζητήσει προστασία. Δεν ήξερε. Ελληνική αστυνομία. Χρυσοκοίδη υπουργό. Τα ήξερε. Τα βλέπει τι ήθελε να πάει εκεί. Αυτό είναι ο πυρήνα τη σκέψη του Μαντούβαλου. Ο οποίο μα λέει για το βασανισμένο πρωθυπουργό. Που δίνει μια τιτάνια μάχη και αγώνα. Αλλά έρχεται μια στιγμή που τα χαλάει όλα. Όχι, δεν θα αφήσουμε. Αυτή τη στιγμή να χαλάσει αυτό που χτίζει, όπω δεν αφήσαμε και ένα τρένο. πέρσι πολύ το λέγανε κολοτρένο. Το λέγανε έτσι σε κάποια ντρόλ τη Νέα Δημοκρατία: Δεν θα αφήσουμε το κολοτρένο να χαλάσει την ωραία εικόνα. Δεν θα αφήσουμε τα καμένα δέντρα, γιατί είχαμε και πολλέ φωτιέ, να χαλάσουν την ωραία εικόνα. Δεν θα αφήσουμε την πλημμυρισμένη Θεσσαλία να χαλάσει την ωραία εικόνα. Δεν θα αφήσουμε κάτι κροάτες, χούλιγκαν που διάσχισαν όλη τη χώρα και ήρθαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και μαχαίρωσαν τον παδότη Σάικ να χαλάσει την εικόνα δεν θα αφήσουμε και κάτι φήμες και κάτι πρέντατορ που μόνα τους παρακολουθούσαν υπουργού, αρχηγού του στρατού κτλ δεν θα αφήσουμε τίποτα να χαλάσει τη χώρα στο βασανισμένο γιατί αν υπάρχει ένας βασανισμένο σε αυτόν τον τόπο είναι ο πρωθυπουργός της χώρας έτσι τον χαρακτήρισε ο Μαντούβαλος ο υποψήφιος Πρωθυπουργό της χώρας ο Στέφανος Κασελάκης Πήγε χτες έδωσε συνέντευξη στο ΣΚΑΙ, στο Δελτίο Ειδήσων, με τη ΣΥΑ Κοσχιώνη. Είπε εκεί αυτά που αναμένει κανεί να πει ο αρχηγός αξιωματική αντιπολίτευσης, έβαλε τον πήχη στο 17%. Αυτό θα είναι κάποιο όριο, δεν θα γίνει κάτι αν πέσει από το 17%. Έτσι και αλλιώς οι εθνικές εκλογές είναι το κριτήριο, έτσι που ο ίδιος. Αλλά όμως έβαλε για τις ευρωεκλογές το 17% αλλά μας έκαναν εντύπωση τα πολύ αριστερά που είπε ως πρόεδρος του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς. Έχουμε κάνει ένα μάσμα από τέσσερα από αυτά. Στα νοσοκομεία υπάρχει χώρος για ιδιώτες. Ήδη υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στην ιδιωτική υγείας, αλλά άλλο 40% της δαπάνης για την περίθελψη να είναι ιδιωτική και άλλον έχουμε, που είναι αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και άλλον έχουμε ένα δημόσιο σύστημα το οποίο αποδίδει. Το συζητάτε. Η ιδέα, η ιδέα, όχι δεν είμαι και μισό λετό. Ενώ δεν έχετε τέτοιες αγγυλώσεις. Ουδέ, γενικά δεν έχω αγγυλώσεις. Αμάν τυποπολο, αλάρις <ΠΟΥ> <ΠΟΥ> Ανήκουμε στη Δύση, είμαι, είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, αλλά άλλο αυτό και άλλο για τις ο κ. Μητσοτάκης να το παίζει. Ναι, οι βάσεις δεν έχω, δεν υπάρχει και πρόβλημα με τις βάσεις, αλλά να έχει, να έχει η Ελλάδα η... τα κατάλληλα ανταλάχματα. Αν τυποπολό, <ΠΠΟΥ> αλλά η σκόρσα, Ο φράκτης του ευρώ, θετική, πολύ διάλογος. έχει συζητηθεί επί ναι. της προηγούμενης διοίκησης το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. να συνεχιστεί η κατασκευή του, η επέκτασή του ή όχι. Άρα, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά άλλο το να το συνεχίσουμε και, και άλλο να το εργαλοποιούμε για να, προεκλογικά, για να βγάλουμε... Λοιπόν, όπως σας είπα, θα κάνουμε τα πάντα για να Άρα έχουμε... Άρα να συνεχιστεί η κατασκευή του, καταλαβαίνω. σα απάντησα ήδη. Έχω πολύ μεγάλη τεχνοκρατική επάρκεια και κυρίως στο ζήτημα που αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Που είναι τα οικονομικά, τα οικονομικά το επιχειρήν, η ανάπτυξη. Γενικά δεν έχω αγγυλώσεις. Πολύ καλά τα λέει, όλα αριστερά αυτά, τέσσερα παραδείγματα και τα τέσσερα full, full to full, κυρία που λέγαμε παλιά αριστερά. Έχουμε πήξει στη δεξίλα τώρα τελευταία, έπρεπε να έρθει ο Κασελάκη, υπάρχει στο στρατό, τον είχαμε χάσει για 20 ημέρε. Οπότε πολύ καλά έκανε και βγήκε χτε μέσα στο Sky, στο Δελτίο Ειδήσεων και μίλησε τόσο αριστερά. Πιο αριστερά δεν γινόταν. Τι για βάσεις, τι για ιδιωτική υγεία. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που μα ανέφερε και μα ενημέρωσε. Να γυρίσουμε στα. Θέματα τα άλλα. Το 2022 ήταν, Νοέμβριο του 2022, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάει σε ένα κέντρο τη αστυνομία που θα εκπαίδευε αστυνομικού για να χειριστούν τα θέματα ενδοοικογενειακή βία γυναικοκτονιών. Εκεί λοιπόν είχε κάνει κάποιε δηλώσει. Εγώ θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει πετύχει συνολικά η ελληνική αστυνομία στην αντιμετώπιση αυτού του πολύ κρίσιμου ζητήματο. Είχαμε την ευκαιρία και χθε να παρουσιάσουμε το συνολικό μας σχέδιο για την αντιμετώπιση ε, της ε, βίας, ειδικά της αντικρονιακής βίας, με θύματα φυσικά προτίστως γυναίκε Εγώ χαίρομαι που έχουμε τόσες άξιες. Ελληνίδε αστυνομικού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία προφανώ. Όταν έχετε μια γυναίκα να την αντίσει, μια γυναίκα νομίζω ότι μπορείτε να μιλήσετε διαφορετικά, να είναι πολύ πιο, πολύ πιο εύκολο να, να την βοηθήσετε να σπάσει τη σιωπή, γιατί μιλάμε για περιστατικά πολύ, πολύ δύσκολα. Μιλάμε για γυναίκε οι οποίε βρίσκονται κάτω από μεγάλη ψυχολογική πίεση προφανώ και πρέπει να αισθάνονται άνετα και ασφαλής Και όλα αυτά τα οποία κάνουμε, από, την, από το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά μέχρι και τον, τον, τον χώρο υποδοχή. Ακριβώ σκοπεύει να χτίσουμε εμπιστοσύνη. Γιατί αν υπάρχει εμπιστοσύνη και εμπιστευτούν τα θύματα της κακοποίηση στην ελληνική αστυνομία, ότι με διακριτικότητα αλλά και απόλυτο επαγγελματισμό θα χειριστούν αυτά τα περιστατικά, τότε θα έχουμε επιτύχει κάτι πολύ σημαντικό. Απόλυτος επαγγελματισμό. αυτό ακριβώς το είδαμε προχτέ, ξημερώματα Το είδαμε αυτό λοιπόν προχτές το βράδυ Το είδαμε, φάνηκε, απεδείχθη, δεν χρειάζεται κάτι άλλο Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και σε αυτή την περίπτωση Κυριάκος Μητσοτάκης, να μείνουμε λίγο στον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για το περίφημο αίσθημα ασφάλειας Έχει εμπεδοθεί και πάλι εμπεδώνεται μάλλον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 Με πολύ σταθερά αλλά και poli sta fera trabajador Εργαστήκαμε με συστηματικά, με συνέπεια, με σχέδιο για να καταστήσουμε ασφαλείς τις πόλεις μας, τις γειτονιές μας. Ευτυχώς! ασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τους πολίτες προστατεύουμε τη ζωή τους, την ασφάλειά τους τις οικογένειές τους Διασφαλίζουμε την ασφάλεια Παιδιά, παιδιά, παιδιά Κοινωνία χωρίς έγκλημα δεν υπάρχει Εδώ η όπως όπω κάθε μέρα, από τα παραπολιτικά είναι 90,1, 2, 11, 10, 80, 8, 80, το τηλέφωνο επικοινωνία, ξέρετε τι γίνεται εκεί. Ρινιοπάκιπαραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ, αυτή την ώρα εδώ. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού, κολλάμε και τι πρώτε διαφθήσει και σε λίγο εδώ. Κύριε παρπαγιά γεια σα. Κυρίε Βιζέκτη, η πορφύρια τα... μου τι κάνετε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Όταν σα προσφωνώ, παρακαλώ θα κάνετε πάψη. Απλώ πέρα για σα. Τι θέλετε για μένα. Στην μια γράφετε τα κείμενα σα του Τσολιά, τσολιά μπαν, μόνο σα έφευγεί. Αν θέλετε να πάρω Νόμπελ τα κείμενα σα, το πρωί που σηκώνεστε, πριν πάτε να κατουρίσετε, πάρτε ένα μπλοκάκι και όταν κατουράτε, γράφετε. Θα είναι για Νόμπελ. Γεια σα. Δεν θέλω να πάρω Νόμπελ όμω. Εγώ δεν το πρώτο που ξυπνάω στι 6 ώρα και ανοίγω τα μάτια μου, είπα να κατουρίζω, ξέρω εγώ, και αρχίζω και αντί να Το αφήσω και γράφω Να σε ρωτήσω κάτι και και πάνω όμως. Καλώς σας απόγευμα Επίσης Λέγομαι Παναγιώτης Μελάς ε, Χθες σας άφησα ένα βιβλίο Για τον Θήμιο και για τον Αποστόλη ναι. Μια ποιητική συλλογή Με τίτλο τέκνο της θαλασσινής ανάγκη. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει στα χέρια σα. Όταν λέμε τέκνο εννοούμε Χορεύω τρανς Τρανς, τρανς, τρανς, τρανς, τρανς, χορεύω, τρανς, τρανς.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 2 να, να ρίξει μια ματιά και στη δημοσιοθέτηση. Σε... Και δικιά σου σειρά. Ευχαριστούμε ναι. πολύ πάντως. ευχαριστούμε πολύ να... για τον βιβλίο που μας Να Κανικά καλά. Αν μπορείτε να πείτε μια κουβέντα για την παρουσίαση που είναι στι 5 του Απριλίου την παρασκευή σε 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημαρχείο, θα είναι καλά. Ελά, Παστολή. Έλα. Άκουσα τώρα το θύμιο που είπε σχολεία, δεν τέλο πάντων τον Υπουργό Δικαιοσύνη στο Φλωρίδι, πως το λένε για τα στοιχεία, λέει ότι τα έχουν πετάξει στη θάλασσα. Κανένα όμω δεν ισχυρίζεται ότι αυτό το υλικό το οποίο πάρθηκε από εκεί και μεταφέρθηκε δίπλα. Αυτοί που ήθελαν να καλύψουν την υπόθεση το πήγαν στη θάλασσα και το έριξαν για να το εξαφανίσουν. Και είπε ο ότι δεν είπε κανένα ότι τα πετάξαν στη θάλασσα. Κάπου στη Θεσσαλία λέει είναι. Μα πέσπεψε παρακαλώ του Ανίδεου ότι η Θεσσαλία είναι η θάλασσα και τον Άδον ή να του το εξηγήσει. Αυτό έτσι, είναι αλήθεια. Και... Είναι την καά και επίσης το είδαμε και το φθινόπωρο ότι η Θεσσαλία είναι η θάλασσα. Ακριβώς αυτό. Mm. Βάλτε σε παρακολούν τον Άδενη να καταλάβει. Θεσσαλία σημαίνει θέση αλλώς. Έτσι είναι η περιοχή αυτή που είχε θάλασσα, η φυσική δομή της περιοχής να μαζεύει νερά. Αυτό είναι πάνω από τις δυνάμει της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι η γεωμορφολογία της του πλανήτου μας. Έτσι έχει φτιάξει τη Θεσσαλία. <Τι> Γεια σου, φίλιά μου. Γεια σου, Μανάρη. Τι κάνει, Καλά εσύ. Καλά, μωρέ, να απελπίστηκα. Γιατί, απελπιστικά, απελπίστηκε όπω η άλλη συγκινητικά συγκινήθηκε. Συγκινητικά, Συγκινητικά, Απελπιστικά, απελπιστικά, γιατί ξέρεις έχω και εγώ ένα, ένα μυαλό έτσι λίγο περίεργο Έχεις ένα σε... μυαλό μόνο καλοκαίρι φοβάμαι. Ναι και φοβάμαι να μην αρχίσω τώρα και εγώ και παθένα τα ίδια από το καρβέλας Τέλος πάντα Είσαι ανθρωπίδιο κι εσύ Δεν ξέρω, μπορεί κάποιο. να οδηγεί σε... το μυαλό σου Και λέω αυτό πράγμα, ποιο το σκέφτηκε Ανέλεγα το σκέφτηκα εγώ Θα μου να βλάξω Είναι ο εγκέφαλος, επομένως. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, δεν ξέρω, διαταραχή είναι, αυτό τι είναι. Πάντως ωραία διαταραχή Να σε ρωτήσω κάτι. Όχι. Τα έχουν πει αυτά οι μνιούς, έχουν κάνει δύσκολο κλειρό τέτοιο. μου λέει, λέει μία, your eyes belongs to me now. Your life, λοιπόν. τι λέει, δεν θυμάμαι. Καλά, τώρα δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Ε, ναι, το είπαν οι κυρίων πάντω. Έκανα στα γυαλιά που στο Μαρκόνι με τόση απερπισία χθε. Πώ βρίσκει η γραμμή αμέσω, Και πραγματικά ήθελα να σε ρωτήσω. Μια πορεία, αδερφέ, δεν ξέρει τι είναι το κάρμα σου. Ότι δεν μπορεί χωρί εμά του πετυχασμένου. Μα σύμφωνοι, αλλά οι άλλοι παλεύουν να πάρουν 10 ώρε και βλέπει το Μαρκόνι και τη Λουκά να παίρνουν αμέσω, ή ο Ταρήφα. Ιδέε, είναι το κάρμα σου τέτοιο. Κάρμα ή the bitch. Δηλαδή το κάρμα είναι μια παραλία. Μεταφράζω. Μπράβο. Για να καταλάβουν και οι Σιριζέ. Παιδιά, παιδιά, παιδιά Κοινωνία χωρίς έγκλημα δεν υπάρχει Να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τους πολίτες Προστατεύουμε τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, τις οικογένειές τους Διασφαλίζουμε την ασφάλεια Διασφαλίζουμε την ασφάλεια, εξασφαλίζουμε τη διασφάλιση Από δύο υπουργούς, ο ένας δεν είναι πια υπουργό, ο Καραμάλης ε, Έχει βασανιστεί κι αυτός Τον διώκουνε, οπότε βλέπουμε όλοι. Και ο Μιχάλη έχει διωχθεί στο παρελθόν, αλλά επειδή είναι επιτυχημένο, ξαναγυρίζει πέμπτη φορά στο Υπουργείο το συγκεκριμένο. Και ο Άδων Γεωργιάδη, παιδιά, παιδιά, όπω λέει. Παντού γίνονται αυτά, οι κοινωνίε είναι έτσι, υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Τι παραπάνω να κάνουμε, και εμεί το πήγε ο χτες, ο Υπουργό Δικαιοσύνη. Όταν κάποιο ήταν αποφασισμένο να σκοτώσει, τι να κάνει. Όταν είχαμε τι φωνικέ πυρκαγιέ πριν τρία χρόνια από ότι ήταν, είχε βγει ο τότε Υπουργό. Επικρατείας, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριο Οικονόμου, και λέει: Ήταν θέλημα Θεού. Πραγματικά, τι να κάνει και η κυβέρνηση με τέτοιε δυνάμει, τι δυνάμει τη κοινωνία, τι θεϊκέ δυνάμει ή δεν ξέρω ποιε άλλε δυνάμει. δυνάμεις παρόλα αυτά, διαβεβαιώσει μα δίνουν, όπω εδώ ο Μιχάλη Αυτό που ήρθα να διαβεβαιώσω είναι πρώτον, ότι θα ελέγξουμε πλήρω και θα κάνουμε έρευνα σε βάθο, ούτω ώστε η οποιαδήποτε ευθύνη να αποδοθεί. Μπράβο! Η οποιαδήποτε αμέλεια, δράνεια, ε, παράληψη να θεραπευτεί και να τιμωρηθεί και από την άλλη πλευρά να διαβεβαιώσουμε του πολίτε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Μπράβο! Είναι δύο διαβεβαιώσει, τι κρατάμε, περιμένουμε να ισχύσουν όλα αυτά. Αντίστοιχε διαβεβαιώσει του παρελθόντο πέσαν στο κενό, δεν έγινε τίποτα στην πράξη, δεν έχει καμία σημασία. Όλα μπαίνουν στο ημιλόπετρα των ΕΔΕ και βγαίνουν όλοι αθώοι, άλλωστε και ο από το. Αστυνομικό τμήμα προχθές και φυλακισμένο ήταν, παρόλα αυτά ήταν αστυνομικό είχε φρουρούσε και το τμήμα, μην έρθουν οι κακοί και γίνει τίποτα. Οπότε όλα πάνε μια χαρά. Αλλά λειτουργεί όμω η κυβέρνηση και απόδειξη αυτού είναι η δήλωση για τη φρουρά του του Άδων Γεωργιάδη. Είναι επιστροφή 2.500 αστυνομικών που υπηρετούν σε διάφορα υψηλά πρόσωπα. Γύρισαν αυτοί. Όχι είναι η απάντηση, δεν γύρισαν δεν όλοι, δεν γύρισαν. κάποιοι γύρισαν Ποιος σας είπε ότι δεν γύρισαν Οι συνδικαλιστές κάποιοι τον λένε Κάποιοι λένε γύρισαν και κάποιοι ξαναγύρισαν πάλι πίσω μου... Γύρισαν Εγώ... άρα δεν... Όποιος λέει ότι δεν ναι. γύρισαν ναι. Από το επίσημα είναι ψεύκο Άρα γύρισαν όλοι Από λοιπόν. όλους μας, μάλιστα, από τον πρωθυπουργό εντάξει. Έχουν πάρει βρουρά Το είχε πει και ο ίδιο ο αυτό που λέτε Το είχε πει Αντί να τα εκτιμήσετε όλα αυτά, ότι του έχουν αφήσει του ανθρώπου χωρί φρουρά, γιατί πήραν του αστυνομικού από εκεί και του έχουν δίπλα σα, στα αστυνομικά τμήματα, ό,τι και να γίνει. Ε, παντού, αναφέρουν στη βία, στην τροχέα. Γενικώ του παίρνουν από τα υψηλά πρόσωπα, τα πολύ σημαντικά, και του πάνε στου απλούς πολίτε. Να, εδώ είναι αφρούρητο. Ο Άδωνο Γεωργιάτη είναι αφρούρητο, την έχουν μειώσει τη φρουρά. Το λέει και είναι ένα τρανταχτό επιχείρημα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού. Έλα αποστολή τι Καλά εσύ. Καλά. Πήρα για κάτι δυσάρεστο. Τι έγινε, Να σου πω ότι χάσαμε την μπάμπο. Oh. Ήταν η μάνα σου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε, oh. από, τι έφυγε. έφυγε από ανακοπή στον ύπνο τη πολύ ήσυχα. Mm. Ευτυχώ. Αλλά βέβαια είχε άνοια. Σου το είχα πει και την τελευταία φορά. Αλλά ξέρω ότι θα ήθελε πολύ να το μάθετε. Γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ εξαρτημένοι από την ελληνοφρενεία. Όπω είμαι και εγώ. Άλλωστε, εγώ τη την έμαθα αρκετά χρόνια πριν. Και άκουγε μέχρι τέλου, μου είχε πει Ελληνοφένεια. Άκουγε εντάξει, όχι το τελευταίο τρίμηνο. Ε, καλά, όχι, ναι, πριν. Ναι, ναι, ναι μέχρι το τέλο, ναι. Και ναι. έφυγε πλήρη ημερών, φαντάζομαι. Ναι, έφυγε 93 ετών. Από Άννη ήταν μια πάρα πολύ καλή γυναίκα. Όχι επειδή ήταν μάνα μου, με τρομερή κουλτούρα. Διάβαζε πάρα πολύ ποιησία, άκουγε πάρα πολύ μουσική. Καλά, είχε και φίλου. Ξέρω εγώ, το Μικηθοδωράκι ήταν οικογενειακή φίλη. Οι καρέζη. διάφοροι. Τέλο πάντων, ναι. Και τα τελευταία χρόνια Και τρομερή αγάπη στο θύμιο μου λέγε συνέχεια όταν τελείωνε η εκπομπή, κλαίγοντα πολλέ φορέ: Τι άνθρωπο είναι αυτό, Παναγία μου! Και ο Αποστόλη μου λέγε Τι έξυπνο παιδί είναι αυτό, Πού τα βρίσκουν αυτά και τα λέει. Και... Να σου πω, ήταν χείρα. Ναι, ήταν χείρα. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι. Ο πατέρα μου πέθανε 56 ετών πριν 30 χρόνια. Α, ah, οκ. Okay. 35 χρόνια. Mm, Οπότε το ραδιόφωνο ήταν και συντροφιά με έναν τρόπο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και που είχε. Δεν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 Εί ήταν στο Ή σωστό είτε. το δρόμο? Ναι, ναι, ναι. Τι ήταν, τα πρώτα χρόνια, να μην σου πω ψέματα, όπως και εγώ, ήμασταν από το 81 μέχρι το 90 ψηφίζαν Πασόκ. Ε, όλοι τώρα εκεί όφελε ως ανθρωπινόν. Όλοι, ναι. πάντες. Νομίζω, ναι. Από εκεί και πέρα όχι είχε τόσο σωστό το δρόμο. Ε, ε, ειλικρινά σου λέω, η αγάπη που σας είχε ήταν απίστευτη. Και εμά ήταν πολύ αγαπημένη η φωνή, γιατί σαν φωνή τη ξέραμε μόνο. Ιδιαίτερη πολύ, με αγωνιστικότητα στη φωνή φαινότανε και με ναι. χιούμορ. Από ό,τι φάνηκε, ναι. γιατί θυμάσαι, δεν λέγαμε και λίγα. Βέβαια, βέβαια. Η μπάμπο είναι. Μωρίς είσαι χαμένη, το έβγαλε στο καλοκαίρι. Μία-μία της περνάς τις πίστες ε? Μπράβο, λέω, πάντα τέτοια Ζωή να έχει. <Κι> Την έχεις τη βασίλισσα ναι. Τελικά το 24 δεν την έβγαλε Την πίστα και την έφαγε Επί Μητσοτάκη ε, ήταν να γίνει Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Λογικό ήταν Λογικό, Απόλυτα. λογικό Να είστε γεροί, να τη θυμάστε έτσι Ωραία που ήταν, Είναι ωραία τίπισσα, όπω φαινόταν Πάρα πολύ και με φοβερές σου Λέω, κουλτούρα, όλα Θες να μας πεις το όνομά της Ισμίνη Ωραία να Και μου έφυγε χθε ή σήμερα Όχι, ό όχι, όχι, όχι. Φύγε καιρό... 19 ah, Ιανουαρίου. Α, Ιανουαρίου! Ναι, Ιανουαρίου. Περίμενα λίγο καιρό, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Καλά, έκανε. Έγινε, έλα να είσαι καλά. Να είστε καλά πάντα. Έλα, για χαρά. Αποσύρει. Μπάμπο! Χάάχαχαχαχαχα. Έλα, συμφιλό. Ραραρα. στο λόγο και ξεχαστήκαμε μας πήρω και νυχτωθήκαμε σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου να πιο τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιο τον ήλιο μέσα από τα σου. Νύχτα έχει πάρει. Μην το ρωτά στον ουρανό, το σύνεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έσυπα. Τι πολύ γλυκό άνθρωπο, από τη φωνή τη γνωρίζαμε, όντω. Το τηλεφώνημα έγινε χτε, από το γιο. Από τη φωνή τη γνωρίζαμε μόνο. Ε, είχε πριν δύο, τρία, τέσσερα, ούτε θυμάμαι πόσα χρόνια είχε πάρει. Το προσονήμιο μπάμπο τη το έβγαλε ο Αποστόλη. Δεν είχε συστηθεί, τον πήρα, αλλά επειδή άκουσε τη φωνή ο άλλο ο Κάφρος Κατευθείαν άρχισε τα πειράγματα. Εκείνη ανταποκρινόταν σε όλα, σε ό,τι τη έλεγε και το αστείο στο τέλο, τα τελευταία 1-2 χρόνια. Ήτανε αν ζει ακόμα ότι έθαψε και τον Τάδε Διάσημο και τη Βασίλισσα Ελισάβετ πέρυσι, πότε ήταν τελευταία φορά που είχαν μιλήσει. Γενικώ ήτανε μια γελαστή κυρία, την ακούσαμε, θυμηθήκαμε και τη φωνή της για τους ακροατές και μας μετέδιδε ενώ δεν την ξέραμε και ενώ ήταν 90 με έως τα 93 που πέθανε τα τελευταία τρία χρόνια που είχαμε επικοινωνία ενώ ήταν μια, ένας μεγάλος άνθρωπος και βλέπαμε να βαραίνει η φωνή της, τηλέφωνο με τηλέφωνο, Πέρναμε, αντλούσαμε εμείς τρομερή αισιοδοξία και δύναμη. Κατάφερνε η ίδια που ήταν αδύναμη λόγω ηλικία με την καλή της διάθεση, το χαμόγελο που έβγαινε, το γέλιο, το γαργαριστό ενό ηλικιωμένου ανθρώπου, να δίνει σε εμά δύναμη. Νομίζω με πολλούς ακροατές μιλάμε και κάποιοι είναι πολύ τακτικοί, αλλά αυτό ήταν ε, ε, ιδιαίτερο σε σχέση με τη συγκεκριμένη... Ακροάτρια, συγκεκριμένη κυρία, την κυρία Ισμίνη και έβγαινε μια αισιοδοξία που μας άρεσε πάρα πολύ και κυρίως σαρκασμός. Γελούσε με τα γυρατιά της, γελούσε με το θάνατο, τον ίδιο που την αφορούσε. Πολύ ψηλά όλο αυτό, το κατάφερνε και μας έδινε κέφι σε μας και ήταν πολύ αγαπητή στους ακροατέ. Θυμάμαι έχουν γίνει και διάφορες αφιερώσεις που την συμπεριλαμβάνανε. Αυτά με την κυρία Ισμίνη να είναι καλά η οικογένεια, να την θυμάται έτσι πάντα φωτεινή, χαμογελαστή και να αντλούνε και τα παιδιά, εγγόνια οτιδήποτε άλλο υπάρχει και όλοι μας δύναμη και αισιοδοξία που είναι τόσο αναγκαία στα χρόνια που ζούμε μετά από αυτό Μαρινάκης πολιτικός κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να προσγιοθούμε λίγο στα της επικαιρότητας γιατί το θέμα είναι το έγκλημα που έγινε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων Γενικώ ο κύριος Μαρινάκης Σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί Δεν θέλει και μας το λέει σε όλους μας Να μην πολιτικοποιούμε τα θέματα Να μην αναζητούμε τις πολιτικές ευθύνες Δεν έχουν όλα τα θέματα πολιτικές ευθύνες Ξέρετε το να αποδίδουμε πολιτική ευθύνη σε έναν υπουργό επειδή ενδεχομένως κάποιος υπηρεσιακός δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Το ενδεχομένως το λέω γιατί έχω μάθει ως νομικός να μην παίρνουμε κεφάλια πριν καλά καλά γίνει η έρευνα. Αυτά δεν γίνονται στις σοβαρές δημοκρατίες. Όσοι και αν είναι η οργή, όσοι και αν είναι η αγανάκτηση, τα πολιτισμένα κράτη εξετάζουν τις υποθέσεις όπως πρέπει. Ναι, τα πολιτισμένα κράτη όμως, επειδή εδώ δεν έχουμε ακριβώς τέτοιο κράτος και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το αποδεικνύουν, πολύ μεγάλες όπως τα Τέμπη αλλά και ακόμη άλλες μικρότερες, ε, είμαστε όλοι καχύποπτοι και θα αποδώσουμε την πολιτική ευθύνη έτσι κι αλλιώς αν τύχει στη βάρδια, επειδή είναι μια φράση που παίζει πάρα πολύ στη βάρδια κάθε υπουργού, το οποιοδήποτε γεγονό, πολιτικά το χρεώνεται αν δεν έδρασαν οι αστυνομικοί στο αστυνομικό τμήμα να Αργύρον έτσι όπως έπρεπε, αναδιαφόρισαν αν δεν έκαναν αυτά που έχουν εκπαιδευτεί, αν έχουν εκπαιδευτεί ή αν οποιο, για οποιοδήποτε άλλο λόγο την πολιτική ευθύνη τη φέρει έτσι κι αλλιώς ο, ο αρμόδιος υπουργός. Όπως αν γίνει κάτι καλό την πολιτική, τη θετική πολιτική ευθύνη τη φέρει πάλι ο υπουργό. όταν γίνει και κάτι αρνητικό την φέρει πάλι ο ίδιος. Οπότε... Η διάθεση εδώ του κύρου Μαραντέ να μα πείσει όλου ότι δεν, δεν και καλά πάντα πρέπει να αναρζουμε την πολιτική ευθύνη. Νομίζω δεν είναι και τόσο καλό και στοχευμένο για αυτή τη μέρα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο. Δυστυχώ συμβαίνει να πολιτικοποιούμε μια όχι, τόσο συγκεκριδί δολοφονία. Όχι. Χρειάζεται να λέμε τι έχουμε κάνει και τι πρέπει να κάνουμε. Προφανώ υπάρχει η ατομική ευθύνη, προφανώ υπάρχει η τίριση όχι του πρωτοκόλου, προφανώ υπάρχει και η εμπειρία. Και η σωστή εκπαίδευση που πρέπει να διερευνηθεί, αν υπήρξε στη συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, για το σκοπό. Οπότε δεν χρειάζεται να αναζητούμε τι πολιτικέ ευθύνε όταν κάτι δεν πάει καλά. Όταν στη Βάρδη έχει τύχει κάτι πολύ στραβό, δεν θα αναζητούμε πολιτικέ ευθύνε. Θα λέμε μόνο τι πρέπει να γίνει, πώ έγινε και τι πρέπει να κάνουμε κάποτε. Αυτά. Σύμφωνα με την οδηγία του κυρίου Μαρινάκη. Με αφορμή το περιστατικό στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ένα τραγούδι, τη, νομίζω, περιγράφει. Ακριβώ τι γίνεται, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχουμε και πολλέ γυναικοκτονίες πάρα πολλέ, και καθημερινά μα ακούμε ειδήσει ή αναβδομάδα, αναδεκαπενθήμερο. Είναι ένα Βενετσάνο μας το λέει. Βλέπω εδώ τώρα 19 μέρες πριν είχε, συναντή, είχε πάει ο Μιχάλης Χρυσοχοήτης σε επίσκεψη, βλέπω τη φωτογραφία στο Αγίους Αναργύρου και κάνει περιοδία εκεί συναντηθεί με τον Δήμαρχο και είχαν πει ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά πήγε καλά Πήγε καλά όλο αυτό, είχε πάει και ο Υπουργός, το επισφράγησε και προχωράμε, συνεχίζουμε. Αλλά να μην αναζητούμε πολιτικές ευθύνες, δεν είναι ώρα τώρα για τέτοια, είναι και μεσημέρι. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνουμε τον Γιώργο Πιέρο. Εμεί τα υπόλοιπα αύριο, γεια Έλα η γραμμή που λέει κι ο άλλος. Ω, oh. Γέροντα oh, Λοιπόν, καταρχάς μόλις τώρα έλεγε ένας ακροατής ότι σε είδες στο Σταυρό του Νότου και εγώ σε είδα στο Σταυρό του Νότου, την τη Τετάρτη, αλλά έχω ένα παράπονο. Τι? Πέρασες εκεί όπως μου λούσες με διάφορου, περνάς από μένα, α, εσύ δεν μπολάς και φεύγεις. Oh. Οχ! Τώρα καταλάβε εσύ είσαι αυτός με τη φάτσα που δεν μπούλαγε. Τιμένο. Γιατί δεν πουλάω, δεν φορούσα λευκό μπουκάμισο. Όχι, όχι. Καλά, καταρχά πρέπει να φορά κόκκινε πιτζάμε για να πουλάς Φορούσε κόκκινε πιτζάμε. Δεν φόραγε. <laughs> Κατά δεύτερον, ναι, δεν είχε εμπορική φάτσα, ρε φίλε. Δεν είναι κακό όμω, δεν είναι κακό. Κάποιοι έχουν ποιοτική φάτσα. Σε ψάχνω μια εβδομάδα να σε πάρω τηλέφωνο και δεν σε βρίσκω και σε πετυχαίνω τώρα να σε ρωτήσω και πάλι δεν μου απαντά. Τι, γιατί δεν πουλά. Στο έφερα, <laughs> το φτιάξα <laughs> ότι είσαι τάχα ποιοτικό γι' αυτό δεν πουλά. Εμπορικοί εμπορική okay. Εμεί Σε έφτιαξα, Πέρασε καλά. Πέρας. Καλά, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Η άλλη δίπλα ήταν κομμένα σου. Δεν θέλω να το εκταθώ. Στο λέω γιατί έπαιζε το μάτι της, έχει τον νου σου. Έπαιζε. Ε, εντάξει yeah. τώρα, yeah. τέλος πάντων. Yeah. Δεν θέλω να σ' ανάψω τώρα φωτιά, yeah. αλλά ξέρεις εσύ. Yeah.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 Τι είπε. Αυτό που λέμε είναι για το έγκλημα των τεμπών. Το έγκλημα των τεμπών και το έγκλημα των τεμπών. Το έγκλημα προϋποθέτει δόλο. Δεν είναι το έγκλημα των τεμπών. Είναι το δυστύχημα των τεμπών. Γράφη και κεντροπή κύριε Γεωργιάδη. Να το ξέρετε και σένα και εσύ κυβέρνησή σου. Λοιπόν θα σα πω κάτι. Ήταν έγκλημα και ο λαό το είπε με το όνομά του κύριε τη κυβέρνηση. Καταλάβατε. <Συκλή> Ρε στην έκανε το Μάιο του 19 διαγραφή χρεών. Κάποιοι που χρωστάγανε 50.000 χιλιάρια τους διέγραψε στα 35 και τα 15 μήναν υπόλοιπο 120 δόση Εδώ πέρα ο Μητσοτάχης με αυτή την κλανιά του κατώτατου μισθού μας έχει ζαλίσει αρχί... για δύο μήνες και ουσιαστικά θα πάρουν ένα ευρώ την ημέρα. Ρε παιδιά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έλεος ρε παιδιά. Έκανε διαγραφή 65% το Μάιο του 19 και δεν μπορέσατε να το επικοινωνήσετε. Τέλει ο <Τέλη> <Τέλη>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 δεν το πιστεύετε με πήρε τηλέφωνο το ίδιο σήμερα. Το ίδιο το Νατ και τι σα συμπεγιά σας. Ναι είστε, καλησπέρα είστε, ο Μαρκόνι. Το... το Νατ είμαι. Είμαι το, το Νατ και ψάχνω είστε, το Μαρκόνι. Νατ καλή Μαρκόν. Ναι με κάλεσε να με καλέσει για το... Άλλη μόνο. Έχει απευθείας τηλέφωνο και είναι ο Νατ. Πώ δε με να, λέγεται, παρακαλώ. Ένα άσχημο νέο που έγινε, τώρα που έφυγε ο Γουδί Χρήστο ο οφολόγο αστροφυσικό, τα αστεροσκοπία βγάλανε ότι τα ούφο είναι σαν επίπεδη γη. Τι διαδόχου άφησε, κύριε Γουδί, βγάλετε κανένα βιβλίο, κάντε κανένα βίντεο για τα γη, Εφό. Ε, βέβαια, γιατί τώρα λέμε άλλα. Ναι, η άλλη διαδοχή το καθόλου να πω. Ούτε εμένα ξεχάσα και τον Σαντορίνη Παύλο, ξεχάσα και τον Γουδί Ε, δεν τα ξεχάσαμε εμεί, παιδί μου, δεν θυμόμαστε τίποτα. Η πτάμενη δύσκη, ναι, λαό. <σοπότες> που δεν θυμάται την ιστορία να... του, δηλαδή τον Σαντορίνη και τον Μαρκόνη, δεν αξίζει ας πούμε. <σοπότες> είναι καταδικασμένος ουδές, να, ουδές, να τα ξαναζήσει. Ουδές. Θα ξαναζήσουμε Σαντορίνη Παύλ, Ο Γούδες Χριστός είναι θησαυρό, Αυρώνς, γνώστος. I know, ναι, το έχω δει και σε παιχνίδι. Έλα, Υπέρε, ευχαριστώ όλη να σε το ξέρω της γνώσεων παντού. Θέλω κι άλλα να πω άλλη φορά, καλημέρα.